2001 οδός Δό Κοντούδη 3 κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Συνομιλούμε με την κυρία Βασιλεία Τσαούσολου. Γεννήθηκα στη και μετά ήρθα εδώ με, το, με την καταστροφή να πούμε. Ε, πότε γεννηθήκατε. Α. Το 1909. Τώρα αυτά δεν ξέρω. Μπορεί. Το 1901. 1909. Ναι. Ε, μετά εδώ ήρθα παντρεύτηκα. Θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Ε, στην Μικρά Ασία σε ποιο μέρος γεννηθήκατε. θα Τεβίση. Μάλιστα. Ο μπαμπάς σας πώς λεγότανε. Νίκος. Νίκος. Ε, το πατρικό σας. <χει> Πατρικό μου. Χατζηστεφάνου. Ναι Κουμάρου. Κουμάρου. Στεφάνου. Χατζηστεφάνου. Α, Μάρκος Χατζηστεφάνου. Και η μητέρα σας. Κοραλία. Ναι. Θυμάστε το γένος τη μητέρα σας. Α, πα... όχι. Όχι. Ήτανε από τον ίδιο τόπο η μητέρα σας και ο πατέρας σας. Το αυτού, αυτού θα τα αυτού πλέξουμε. Βαγή. Α, ήτανε εκεί εργαζόντουστε. Τα καπνά, καπνά. ήταν, στο πούμε, είχαν Είχανε καπνο, βάζανε καπνά. Καπνοχόραφα. Ναι. ναι. Και εκείνα που με τα καπνά αυτά εργαζόταν ο κόσμος. Τα καλλιεργούσε τα καπνά ή τα εμπορευόταν τα καπνά, Όχι, όχι. Είχε εργάτες Με μαζί εργάτης. Α. Α. Απλώ επιστατούσε του εργάτες εκεί που αυτοί καλλιεργούσαν ε, τα καπνά. Ναι. Ο ήταν πατέρες. τσιφλικάς, επομένως. Για ναι. τσιφλίκη. Καπνέμπορος κατά κάποιο τρόπο και τα εκμεταλλευόντανε mm. αυτά και είχε αποθήκες και τα στεγνώνανε κάτω από το σπίτι, λέει, υπήρθανε αποθήκες μεγάλες που τα μαζεύανε τα καπνά και τα στεγνώνανε κάτω, κάτω από το σπίτι αυτά. Ο μπαμπάς ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Όχι, μορφωμένο Απλώς. Απλώς. Ε, Πόσα ε, παιδιά, παιδιά έκανε με τη μητέρα σας. Δεν θυμάμαι, σας πω. Εντάξει, ε, θέλω να μου πείτε, εσείς ως παιδί, τρία παιδιά και ένα τέσσερι ήταν. Ναι, τι ήταν, αγόρια, κορίτσια. Ε, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, αλλά το τρίτο λέει ήταν υπερφυσικό, το, το, το, το, το τρίτο αγόρι. Τρία αγόρια ήταν και ένα κορίτσι, το τρίτο ήταν υπερφυσικό και πέθανε. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν μίλησαν ποτέ, και ούτε να μιλήσει κανείς. Εσείς πήγατε στο σχολείο. Όχι, δεν πήγα. Στο σπίτι. Ερχόταν η δασκάλα. Δασκάλα. Ερχότανε και τι μαθήματα σας δίδασκε. Ε, Α πούμε το και πολλά άλλα, με ρωτήψε. Δηλαδή τελειώσατε θεωρητικά όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Όχι, όχι, όχι. Ήσατε τα βασικά γράμματα δηλαδή. Ναι. Ε, Ουσ... Μουσική μάθατε. Όχι. Ναι, γιατί πολύ είχαν στο σπίτι τους δασκάλες του πιάνου και τέτοια. Όχι, oh, δεν είμαστε τόσο... Δεν είμαστε τόσο ευκατάστατοι. Μεσαίοι δηλαδή, μέτροι. Ναι, σ... είμαστε μέτροι άνθρωποι. Να πούμε. Και Το... Ναι, πείτε μας. Ο άντρας μου ήταν η Μακάλης. Όχι, μα μάχτηκα ακόμη. Α, καλά. Εντάξει, δεν μπορέσει, θα πούμε σιγά σιγά. Ε, το σπίτι σας πώς ήτανε στο Ντεμίς? Στο Μεζάρμπασι Στι... Ήταν. Στο... Σε... Το εξοχικά πηγαίνε, το καλοκαίρι πηγαίνε στο Μεζάρμπασι. Στο Μεζάρμπασι. Ε, το σπίτι πώς ήτανε, ήτανε μεγάλο σπίτι το σπίτι που ζούσατε. Όχι, δεν ήταν μεγάλο. Πώς ήταν φτιαγμένος, ήταν διόρροφος, ήταν με κεραμίδι, ήταν πώς ήταν φτιαγμένος. Το θυμάστε καθόλου το σπίτι σας, το πατρικό. Ε, το θυμάμαι, αλλά όχι απλό σπίτι ήταν και ζούσαμε εκεί στο Μετζάρμπασι. Το Μετζάρμπασι ήταν η εξοχή. Η εξοχή ήταν, στον τεμήση έμενες μαμά. Ε, στον ναι τον τεμήση είπα. Εντάξει εντάξει ναι. Ε, Είχατε ζώα στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Με τους Τούρκους πώς τα πηγαίνατε πριν από την καταστροφή, ω παιδί που είσαστε. Ε, Οι Τούρκοι πάντοτε ήταν βάρβαροι άνθρωποι. Δεν χωνέυανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και Όλο να πούμε, μα απειλούσαν. Μα με τον παπά σου δεν του είχε πει ένα Τούρκο ότι να πάρει τα παιδιά σου και να φύγει. Που τον αγαπούσαν οι εργάτε που είχε και του είπανε ότι πρέπει κάποτε να μαζέψει τα παιδιά σου και να φύγει. Και εκείνο δεν ήθελε. Ναι, α πούμε ότι εμεί που είμαστε, ήταν να πούμε μέρο Τούρκοι. Και. Οι Τούρκοι να πούμε, δεν αγαπούσανε τις Έλληνες και μας είχε πει να πούμε να φύγομαι από στον πατέρα μου και στην πητέρα μου, να φύγουμε από τη από τον Τεμίση, ναι. Και ε, μετά να πούμε, αφού έγινε καταστροφή, προσπαθούσαμε να φύγουμε. Να έρθω με... Όχι ως τελευταία στιγμή δεν θα ήθελε ο πατέρας να φύγει, αυτό έφυγε το 22 και δεν πήρε τίποτα. Ενώ ο παππού ο Τσαούσογλου δεν... δεν αποφάσισε τότε να φύγει. Ναι. Δεν είναι α πούμε οι Τούρκοι, δεν ήταν ήρεμοι άνθρωποι. Πάντοτε να πούμε ζούσαμε με φόβο. Μάλιστα. Να... Όλο θέλαμε να φύγουμε, να, να αποφύγουμε τις Τούρκοι και ε, μετά... Στον ήτανε πιο πολύ χριστιανοί οι Τούρκοι ή ήτανε μοιρασμένοι. Μοιρασμένοι ήτανε. Μάλιστα. Άλλοι ήτανε Τούρκοι, άλλοι χριστιανοί, ήτανε διάφοροι. Ε, τύχαινε ποτέ να παντρευτούν Τούρκοι με χριστιανούς. Είχαμε μεικτούς γάμου δηλαδή, έτυχανε oh, καμιά φορά. Όχι, τέτοια, τέτοια πράγματα όχι. Όχι. Ούτε στα, στα καφενεία καθόντουσαν μαζί. Όχι, όχι. Εσείς δεν θα θυμάστε βέβαια το μικρό παιδάκι, αλλά μήπως α πούμε έχει πει ο πατέρας τίποτα. Ο πατέρας μου έλεγε ιστορίες. Όχι. όχι. Δεν μας έλεγε τίποτα. Ναι. Ύστερα λοιπόν τι έγινε. Όταν έγινε πια ο πόλεμο και μπήκαν οι Έλληνε. Ε, μέσα ναι, ε, Όσο μπορούμε να φύγουμε, γιατί αυτοί είχαν σκοπό να σκοτώσουν τις, τις Χριστιανοί από τον Τεμίσι. Και προσπαθούσαμε να φύγουμε από τον Τεμίσι, να έρθουμε στην Ελλάδα, ε, η, η μαμά μου και αυτά θεασχωρέσει, πέθανε και ο πατέρας. Ε, πέθαναν, εννοείται, πριν... Α, πριν φύγουνε. Όχι, ήρθαμε στην Ελλάδα. Την Ελλάδα πεθάναν. Καλά, θα το πούμε μετά αυτό. Πώς έγινε λοιπόν και φύγατε. Όταν, πώς έγινε; Τι πήρατε μαζί σας τα πράγματά σας, σας. Φύγατε πριν... Α, σας κυνηγήσουν ή σας κυνηγήσανε και φύγατε. Πώς να μου πείτε αυτά όλα. Πώς μπήκατε στα βαπόρια. πώ το θυμάστε σαν παιδί εσεί αυτό. Το γεγονός του φεβριού δηλαδή από την πατρίδα. Ε, από, από, από πράγματα και από αυτά δεν είχαμε εκεί. Δηλαδή Η Τουρκία. Πώς να πω. Δεν πήρανε εκεί ποτέ, δεν πήρε τίποτα πράγματα μαζί ναι. σου. Πήγαν, πήγανε κατευθείαν στο πλοίο. Και εκεί την ώρα που φτάσατε στο πλοίο τι βλέπατε, τι παρακολουθούσατε, τι βλέπατε. Από τον Τεμίσι που φύγαμε, δεν δε, ας πούμε, μας είχανε πει μερικοί Τούρκοι, ας πούμε, που αγαπούσαν τις Έλληνες. Λέει να σκοθείτε να φύγετε, γιατί αυτή έχουν σκοπό μέχρι μικρό παιδί να το σκοτώσουνε. Και έτσι αποφασίσαμε και φύγαμε από τον Τεμίσι. Άρα φύγανε πριν γίνουν οι φασαρίες. 1922. Ναι. Αλλά πριν γίνονται πνοσαρία. Θα λάβατε. Και ήρθαμε μετά. Φτάσατε στο λιμάνι και εκεί τι αντιμετωπίσατε όταν φτάσατε στο λιμάνι. Τι, τι έβλεπες εκεί στο λιμάνι τα φτάσατε. Ε? όταν φτάσατε. Όταν στο λιμάνι τι γινότανε. Ε, είμαστε εκεί, να που πανεκατεμένοι. Γνωστοί και άγνωστοι, όχι ανακατεμένοι. Γνωστοί άγνωστοι. Ε, ας πούμε, όχι Τούρκοι. Πρώτα βήκατε στις βάρκες, δεν είπες. Ανεβήκατε στις βάρκες πρώτα και μετά πηγαίνετε στα βαπόρια και άλλοι πέφτανε στη θάλασσα μέσα. Ε, αυτό, αυτό ήταν τότε οι, πηδίσ... οι Τούρκοι. ήταν κακοί άνθρωποι. Και για να μην παραδοθούν κορίτσια, πέφτανε και πνιγόντουστε. Πέφτανε τα πηγάδια. Σε ποιο λιμάνι έγινε, από ποιο λιμάνι φύγατε. Τον ναι, παιδί μου. Ναι, εντάξει, γιατί μπορεί να σας μεταφέραν αλλού, γι' αυτό. Ναι, τον Τεμίση είμαστε και από εκεί φύγαμε. Δεν νομίζω, αλλά δεν θέλω ε, Από την οικογένεια ποιοι φύγατε, πόσοι φύγατε, ποιοι και ποιοι φύγατε. Από την οικογένεια, εγώ θυμάμαι τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, ε, τα αδέρφια μου τώρα και τα αδέλφια σου, μαζί ήταν. Γιαγιάδες, παππούδες ήτανε. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε γιαγιάδες και παππούδες. Ε, ε, αλλά... Μπήκατε λοιπόν στο καράβι και μετά πού πήγατε όταν μπήκατε στο καράβι. Από, από το καράβι ήρθαμε στη σήρα. Κατευθείαν, δεν σταματήσατε πρώτα αλλού. Όχι. Όχι, είχαμε, θα, νομίζω πως σταματήσαμε σε κάποιο μέρος. Εκεί. Διά, αλλά δεν βγήκαμε. Α. Και όταν βγήκατε εδώ ε, πώς ήταν τα πράγματα, πού πήγατε, πού σας βάλανε όταν κατεβήκατε. Ε, μπήκαμε εδώ, σε ένα μεγάλο σπίτι και μέναμε ας πούμε μας δώσανε διάφορα κουβέρτες το ένα το άλλο για να... Σκεπαστούμε, να κοιμηθούμε. Αυτά. Αλλά είσαστε πολλές οικογένειες. Έ, ε, ήταν. Α, άλλοι. Ένα καράβι γεμάτο άδεια στη Σιρήνου. Αλλά δεν είχε κρεβάτια μέσα ή σας βαλαν στο πάτωμα να κοιμηθεί. Όχι, χάμο είμαστε. Δεν είχε κρεβάτια κι αυτά. Ε, ε, Αρώστησε κανείς. Γιατί η, συνθ, η συνθήκες υγιεινής πώς ήταν. Γιατί ούτε του και στερεχωρέθηκε ο άνθρωπος. Έφυγε από το σπίτι από τα καλά ο, του, ο πατέρας μου. Και τι έπαθε. Έπαθε εγκεφαλικό, έπαθε. Και πώς τον περιθάλψαν εκεί, ποιος τον περιθάλψε. Ε, εκεί δεν ξέρω πώς τον έπαθε. Όχι, μαμά, έπαθε εγκεφαλικό και πολλούσε το μάτι του και δεν υπήρχε κανένας γιατρός και του βάλε ένα σαλιγκάρι στο μάτι, για να ναι, θα Ταξιερικό. Το, το, το σαλιγκάρι το μάτι, και το πήγαινε στο νοσοκομείο και το κλωτήσανε, δεν, δεν έχει καμιά δουλειά εδώ και το διώξανε και ένας άλλος του έβαλε, για να τον περιγελάσει, ένα σαλιγκάρι για να τραβήξει την, το ε, υγρό, τυφλώθηκε ναι, μάτι του. και τη βάλανε μετά για να μην παίρνει το μάτι, ένα μαύρο πανί στο μάτι. Ναι. Έτσι. Και του λέγανε Ήρθε ο μονόφθαλμος από Τουρκία και τον όλοι τον περιγελούσαν. Και ήταν τα τελευταία τους. Αυτό ήταν στο νοσοκομείο των Συριανών εδώ ναι. κάτω. Οι όχι. ντόπιοι πώς σας φερθήκανε. Πώς, για πείτε μας, είπατε όχι, τι όχι. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι μας είχαν πει να φύγετε. Οι ντόπιοι λέω εδώ, οι Συριανοί πώς σας φερθήκανε. Ε, εδώ οι άνθρωποι φιλόξενοι ήταν. Δεν ήταν αφιλόξενοι. Μας περιποιηθήκανε. Από την αρχή. Ναι, άλλοι μπήκανε σε μια μεγάλη αποθήκη. Μπήκαμε, αρρωστησε αρρωσ... αρρωσ... η μαμά μου, ο πατέρας μου. Γιατί είσαστε yeah. ξαπλωμένοι κάτω. Τι φιλοξενία σας δώσανε, αφού μόνο ένα... Τίποτα δεν σας προσφέρανε μαμά. Οι αποθήκες απο... αποκάρβουνε. Ήτανε και οι αποθήκες που... Ναι, α... αυτό είπα. Αυτή η φιλοξενία. Σας έδωσε το κράτος βοήθεια, κανένα επίδομα ή σπίτια Σα βοήθησε το κράτος, στην αρχή, που ήρθατε. Της γιαγιάς δεν τις προσέφερες να πάει στα προσφυγικά στον Ερμή, από εκεί να πάρει ένα σπίτι και δεν δέχτηκε. Ναι, δε. δεν ε, Ήταν σ... κάτι στο, πώς το λένε αυτό το μέρος. Στο συνοικισμό. Και είπανε ότι όποιος θέλει να πάρει σπίτι, αλλά δε, δε, δεν ήθελε η μαμά μου θεός χώρες την. Και μείναμε να Γιατί πούμε... Γιατί δεν ήθελε. Γιατί. Ε, τώρα ποιος την ξέρει. Ναι. Και... Δεν δε θα ήθελε. Ναι. Λοιπόν. Και μετά ήρθαμε να πούμε σε... Αχ συγγνώμη. Συνεχίστε, συνεχίστε. Μπήκαμε σε ένα σπίτι και μέναμε εκεί, η μητέρα μου, ο πατέρας την μέναμε. Το σπίτι αυτό πώς το, το νοικιάζατε δηλαδή. Ε, όχι. Το νοικιάζατε, το νικιάζατε. Ε, το νοικιάζαμε γιατί είμαστε σε, σε, στην καταστροφή. Κοίτα το σπίτι αυτό να πούμε. Και μέναμε μέσα. Ο πατέρας έφερε χρήματα όταν έφυγε. Ο, δεν είχε ο άνθρωπος τίποτα. Πού θα βρήκε λοιπόν τα χρήματα για να νοικιάσει σπίτι για την οικογένειά του. Δεν φέρανε τίποτα μαζί τους. Δεν είχε λεφτά. Δεν είχε. Ποιος τον βοήθησε λοιπόν να, πάει, να μείνει σε αυτό το σπίτι με τα παιδιά του. Εδώ το κράτος. Δεν βοήθησε το κράτος. Η γιαγιά άρχισε να πηγαίνει να δουλεύει στα σπίτια, να μαγειρεύει, να ράβει, ό ,τι, ό ,τι ήξερε εκείνη από μόνη της και να βοηθάει τις γυναίκες και να, παίρνει, και να μπορέσει να βάλει τα παιδιά της στο σχολείο και όλα αυτά. Και εσύ για να μην είσαι μόνη επειδή σε βλέπανε σαν σμυρνιά και φοβόντανε ότι κάτι κακό θα σου κάνουν οι Συριανοί, σε πήγε στο σπίτι της κυρίας Παπουτσάς, ένα αριστοκρατικό στο ναι. πλούσιο, την πήγε, την πήγε εκεί για να την όταν, δουλεύει, όταν δούλευε εκείνη να μείνει στο δρόμο μέσα. Είχε ορισμένες ώρες και τα λεφτά που μάζευε, της πήρε μια δασκάλα για να της μάθει γράμματα και την και στο πλούσιο σπίτι αυτό... Να μαθαίνει η νοικοκυριό για να μείνει στους δρόμους γιατί φοβόταν ότι επειδή ήταν η μοναχοκόρησος ότι θα της κάνω κάτι κακό. Τα άλλα ήταν τρία αγόρια. Τα δύο είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Τα αγόρια τι κάνανε. Τον μικρό τον πήγαινε σχολείο, ο μικρός τον άφησε να πάει στο σχολείο σαν αγόρι και τα δύο πήγαιναν σχολεία. Και τα απογεύματα για να μην στους δρόμους ο ένας πήγε σε ένα και όλος άλλος ένα μαραγό. Πάς όταν ήρθες εδώ δούλεψε. Όλα ε, Επήγαινε έξω στο... Πώς το λένε. Στο βριστοδεψίο. Όχι, όχι. Τα, με, αυτά, Αμερικανικά. Δεν είχε Αμερικανικά. Οι πρόσφυγες που είχαν έρθει είχαν κάτι... Ναι. Κάτι Αμερικάνοι που είχαν κάτι σπίτια, κάτι αυτά. Και πήγαινε η μαμά μου, ο πατέρας μου. Τι κάνανε εκεί, εκεί δηλαδή. Τι, τι δουλειά προσφέρανε εκεί. Ε, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι. Θελήματα δηλαδή. Μοντικές ναι. εργασίες. Ε... Θελήματα. Όχι, να πει την αλήθεια. Και ορισμένα χρυσαφικά και όλα αυτά, στο τέλο που ήταν να παντρευτείς, τα δώσανε αυτά τα πράγματα. Πού ήταν να φύγεις. Σου φερθήκαν εντάξει, δεν είχες παράπονο. Όχι, δεν ήταν. Ήτανε καλοί άνθρωποι. Στο τέλο που ήταν να φυγεις σου φερθήκανε ενταξει δεν ειχες παραπονο οχι δεν ηταν ητανε καλοι ανθρωποι στο τελο που ηταν να φυγεις τα δώσανε τα χρυσαφικά σου. Το δαχτυλίδι του Σταυρό, αυτά στα δώσανε. Αχή. Είχα τίποτα. Ναι, μαμα. Του κρατήσανε το δαχτυλίδι και να τα τραξίδι. δεν τα έδωσε. Η Ελένη. Παπουτσάδε, ναι. ναι. Αυτή ήταν πλούσια η οικογένεια της ΣΥΡΑΣ, οι παπουτσάδες. Ε, βέβαια, πλούσιοι δεν ήταν. Για να έχουνε. Και τους κάνατε δουλειές εκεί, ως παρακόρη. Ε, ναι, βοηθούσα. Ό,τι μπορούσα έκανε. Και μετά πώς βρέθηκαν, δηλαδή, τις πει δουλειά της. Τα είχε κερδίσει. Ναι. Στο, και στο τέλος, ναι. Γιατί έρχεται παράπονης τώρα, τώρα δείτε να δείτε. Εν τω μεταξύ περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνετε εσεί. Όταν είστε ζώντες λοιπόν εδώ, εσεί τι κάνετε μετά. Πού έπιετε κάποια στιγμή από την Παπουτσά. Παντρευτήκατε γιατί φύγατε από την Παπουτσά. Αρχίσατε να δουλεύετε κάπου αλλού. Όχι, όχι. Ήμουν την κυρία Παπουτσά μέχρι που παντρεύτηκα. Πώς ημουν την κυρια παπουτσα μεχρι που παντρευτηκα Πώ παντρευτηκατε με την αγάπη, παντρευτήκατε ή με το προξενιό Όχι. τον άντρα μου. Αγάπη. Ο άντρας ήτανε πρόσφυγόπουλο και αυτός. Ε, και αυτός πρόσφυγας ήτανε. Και τι δουλειά έκανε. Μπακάλις ήταν. Και πώς Εδώ, τον λέγανε. Εδώ δημιουργείται η Πώς τον λέγανε. Ευρυπίδη. Ευρυπίδη. Σαγούσοβλου. Από πού ήταν ο Ευρυπίδης, από ποιο μέρος της Μικράς Ασίας. Τώρα από πού ήταν δεν ξέρω σας πω. Δεν θυμάστε. Είχε μεγάλη οικογένεια. Έξι ήταν. Η γυμή. Έξι παιδιά ήτανε στην Αγία Φωτεινή κοντά με μενά που πρέπει να είναι μεγάλες ταβέρνες εκεί, η περιοχή, πώς λέγανε Στη Σμύρνη. Ναι, ναι, ναι. στη ναι. Σμύρνη. Ναι. Στην Αγία Φωτεινή δίπλα ήταν το σπίγητος. Και ήταν έμπορος ο πατέρας του. Είχε καίκιο και φόρτωνα διάφορα πικιακά προϊόντα και έφτιαχναν σακούλες μόνοι του. Και όταν ήρθα στη Σύρο, πάλι έρθαν να κατασκευάσουν τι σακούλες. Τι πρώτε σακούλες που φτιάξαμε εδώ, με κολα και χαρτί, ήταν από παππούς μου. δηλαδή. Βιοτεχνία. Και μετά προσπαθούσε να νοικιάσει η καίκη και να φέρνει από, την, από τον πυρέκι και από άλλα λιμάνια τα τρόφιμα. Και πόσα παιδιά κάνατε. Εγώ μια κόρια έκανα και πέντε αγόρια έκανα. Πέντε αγόρια και τρία πεθάνανε. Έχασα. Και τρία... Έχασα και όλα. Ο Ευρυπίδης είχε σπίτι. Ε, όταν παντρευτήκατε πήγατε σε δικό σας σπίτι είχαμε σπίτι. Πού Όταν πατρευτείκατε αγοράσατε τη σπίτι. Ε, ναι, μπήκαμε σε ένα σπίτι. Σε ποια γειτονιά μένατε. Στον Άγιο Νικόλαο, Στον, Στον Άγιο Νικόλαο, πίσω από τον Άγιο Νικόλαο. Τίποτα. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν είχανε τραγούδια, τους χορούς. Όχι, όχι. Πώς παίρνούσαν οι άνθρωποι τον ελέγχο. Τραγουδούσαν. Που... Η γιαγιά της άρεσε πάρα πολύ ο χορός και το τραγούδι μας έλεγε. Ε. Πάρα πολύ τραγουδούσε, χόρευε, όλα αυτά κάνανε σε χλέπια και αυτά. Την τραγου... Μας τραγουδούσε όταν είμαστε μικρά τα παιδιά, τα τραγούδια. Ε, η μαμά, η... Η μητέρα μας το βέβαια. Και ε. τα ακούω, τα όταν τα ακούετε, όταν πιο νεότεροι και άκουσες άκουσες τα σμυρνέκα τραγούδια, δεν συγκινώ, γιατί είχες συγκινηθεί. Κάπου το έχεις ακούσει. Ο Τάσος τότε που είχε έρθει και τραγουδούσε τα σμυρνέκα τραγούδια, δεν είναι δάκρυσες. Άρα τραγουδούσατε, διασκεδάζατε. Ε, διασκεδάζατε. Τότε εγώ ήμουν και μικρή, δεν ήμουν μεγάλη. Να, από τη μήνες ήρθα μικρή. Εσεί θυμάστε από τη μάνα σα να σα έλεγε τίποτα παραμύθια, τίποτα γητέματα. Όχι, όχι, δεν μου λέει. Παρομύε. Δεν μου λέει η καημένη. Σε κάθε λέξη υπήρχε και μια παρομύα. γητέματα. Τετάρτη,